Προσύρθατε, καλή σας ημέρα Εδώ είμαστε και σήμερα με την εκπομπή στον τοίχο Για να κάνουμε παρέα καμιά ωρίτσα περίπου Γιάννης Λαζάρου εδώ 26814060 αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Εδώ είμεθα Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου και στους άλλους που δέχονται τα κύματα από αέρος-αέρος. Σε όλους τους φίλους εντό και εκτός Ελλάδος και στους σταθμούς που αναμεταδίδουν, μας κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή. Καλή σας ημέρα. Τελικά κυρίες μου και κύριοι Έχουμε καταμπερδευτεί ε, εκτό από τις ασάφειες που είχε εκεί το Πως το είπαμε το κουρκουμπίνι που υπογράψανε στη, στο Eurogroup Δεν το λέμε μνημόνιο Κουρκουμπίνι το λέμε ε, Που είναι υπερήφανο ο βαρουφάκη για τι ασάφειες Έχουμε μπερδευτεί και εμείς τελικά Έχουμε μνημόνιο ή δεν έχουμε Εσείς Πώς τη βλέπετε τη δουλειά Εκείνο που είναι ξεμπερδεμένο πάντως Και είναι πεντακλίνερ Είναι η ανεργία Τα νοσοκομεία Η παιδεία Αυτά συνεχίζουν τον κατήφορο Αδούμε δούμε πότε θα βρουν πάτο Αυτά είναι πεντακάθαρα έτσι Ότι γίνονται χειρότερα Από την α, λέμε μνημονιακή εποχή Τώρα που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρα Οι αντιμνημονιακοί Οπότε λοιπόν στο ερώτημα Έχουμε μνημόνιο ή δεν έχουμε Υπάρχει μια τεκμηριωμένη απάντηση Στον τοίχο που μπορείτε να τη διαβάσετε Θα σας μεταφέρω 2-3 Εντάξει δεν μπορώ να τα διαβάσω κιόλα Δεν βλέπω και καλά δηλαδή Λοιπόν Γράφει λοιπόν στην η ομάδα τοίχος Στο τοίχος.com Ότι είναι σαφέστατο το ότι έχουμε μνημόνιο Ο Κλάος Είπε το μνημόνιο δεν λύγει και δεν αποκόπτεται από τη Διανειακή Σύμβαση. Οπότε λοιπόν, ρίξτε μια ματιά εκεί πέρα, όπου τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα πέραν του των λεγόμενων του κυρίου Βαρουφάκη, των κυβερνητικών στελεχών, οι οποίοι βαφτίζουν την πότσικα, ξέρω εγώ, τούρτα. Δεν έχουμε μνημόνιο Το σίγουρο είναι ένα Ότι έχουμε μνημόνιο <ΤΣΣ> Ρίξτε μια ματιά στον τείχο Και διαβάστε Αυτά που είπε ο Κλάους Ρέγγλινγκ Regling, Ο Regling. Ναι, είναι σίγουρο Με αυτά που είπε Ότι έχουμε μνημόνιο Σε αυτά λοιπόν στην ουσία αυτών Δεν απαντάει κανένας Απαντούν με μεγαλοστομίες Και... Αρχίζουν και μαθαίνουν το show το τηλεοπτικό. Οπότε, κυρία μου και κύριε μου, απαντώντας στην δήλωση του Ρέγκλινγκ, να σας πω την απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση, ούτε λίγο ούτε πολύ. Παρακαλώ, ορίστε, ορίστε. Λόγω του Παρίσι, Καμπινανία, Μαριχουβάνα, Τύρανα, Καλά, έλα δε μα φορέ. Δηλαδή, νεμία, σί. Σί. Ενκαλά, σί. εσύ τι θε τώρα <σπάς> να πούμε, τι τηλεακράτησε, Σίλβα. Καλημέρα. Τι τηλεακράτησε είναι τούτο, λέει. Εσύ θα ακού τι λένε αυτή να πούμε, η Βάχτουν, Βούχτουν. Εσύ θα ακού τι λέει εδώ η κυβέρνησή σου. Γιατί λέει ότι τη τηλεακράτη ότι όλοι αυτοί από εκεί λέει ότι ισχύει το μνημόνιο και τέτοια. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ναι, δεν ναι, έχουμε ναι μνημόνιο. Εσύ ποιον θα ακούσει, θα ακού ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑΡΕ. Του απόξω θα ακούς Και μου έπαιζε κάτι βαρύ δηλαδή, το οποίο δεν μπορώ να μεταφέρω, μου λέγε τι μαλάκες είναι αυτοί οι απόξω. Μα τι κουβέντε είναι αυτέ που με βάζει, Πάντω ε, η κυβέρνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, μετά την, την υπερηφάνεια του κυρίου Βαρουφάκη για την ασάφεια του μνημονίου του, ούτε, όχι πώ το είπαμε, του κουρκομπινίου που υπέγραψαν. Λοιπόν. Ε, έχει γίνει μία ασαφής ολόκληρη ολόκληρη, δεν μπορεί να την πιάσει από πουθενά λοιπόν ο Ρέγγλινγκ λοιπόν δήλωσε ότι η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας στο πλαίσιο του MFRA εξαρτάται από την τήρηση εκ μέρους της Ελλάδα των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων που καθορίζονται στο μνημόνιο και τα λιμάνια αυτά δήλωσε ο Ρέγγλινγκ έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση θα σουρω κυβέρνηση και μας απαντάει ούτε λίγο ούτε πολύ Ότι ο Ρέγκλινγκ είναι θεόμουρλος Δεν σου λέω Ακριβώς έτσι Μάλιστα του κάνει και μαθήματα Επειδή δεν υπήρξε η λέξη μνημόνιο Στη συμφωνία να μην χρησιμοποιεί τη λέξη μνημόνιο Ρέ Ρέγκλινγκ θα βάλεις Κουρκουμπίνι Άμα δεν ξέρεις τι είναι το κουρκουμπίνι βρες στη γλώσσα σου Μα είναι κούχεν Κούχεν ξέρω εγώ πες το πως Τι είναι ο Ρέγκλινγ με συγχωρείτε, πνίκα Είναι απληροφόρητος Ο Ρέγγλινγκ απληροφόρητος Προσέξτε τώρα Απληροφόρητο ο Γλέζος Ο Γλέζος που διαφώνησε Απληροφόρητο το 45% Του κεντρική κεντρικής Πώς τη λένε επιτροπής που διαφώνησε Απληροφόρητο ο Σόιμπλε Απληροφόρητο ο ελληνικός λαός Τώρα απληροφόρητο Και ο επικεφαλής του του Ο όλοι είναι απληροφορητή. η μοναδική πληροφορημένη είναι η κυβέρνηση γεγονός είναι πάντως κυρία μου και κυριέ μου για να επανέλθουμε έχουμε ή δεν έχουμε μνημόνιο είμαστε ή δεν είμαστε πληροφορημένοι είμαστε ή δεν είμαστε εχθροί του Τσίπρα η ανεργία η βάσανος η καθημερινή για τους ανθρώπους που δεν είναι στο κόλπο έτσι ονομάζεται η ζωή πια στην Ελλάδα Κόλπο Λοιπόν ε, Γίνεται χειρότερη ημέρα με τη μέρα Αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη Σας παρακαλώ πολύ Το 2681 4060 Είναι στη διαθεσή σας Αφήστε τώρα τα, τα Θα δώσουμε 300.000 Επιδόματα Ξέρω εγώ τι θα δώσει Θα συτήσει Θα βάλει και τσιπάκι λέει στους να μην γυροφέρνουν σαν αδέσποτα Τσάκ να πατάει το κουμπί Να τους θυμίζει να χτυπάει το τσιπάκι στο χέρι κρρρ, Τρεις ώρα έλα μαλάκα να φάσει. Αυτά όλα όμως τρελαίνεσαι, τρελαίνεσαι Διότι υποτίθεται Ότι τα κάνουν αριστεροί άνθρωποι Ναι ρε παιδί μου Ο Βαρουφάκης τώρα κάθε πρωί που ξυπνάει Και τιέται στον καθρέφτη Και λέει Γιάννη Με ένα ν Ενάω είσαι αριστερός ε, είσαι αριστερός, πρέπει να το χωνέψεις Κάθε πρωί που ξυπνέται Να πούμε και νίβη τη μουτσούνα του Να του φύγουν και οι τσίμπλες Από το νυχτερινό ύπνο Κάθε πρωί σου λέω που ξυπνάει ο Βαρουφάκη Και άλλα πολλά παιδιά Που στελέχωσαν το ΣΥΡΙΖΑ Αλλά ειδικά ο Βαρουφάκη. Ο οποίος έχει όπως είπα λέγαμε χθες Εξελιχθεί σε έναν μπουμπούκο Της νέας εποχής Δεν αφήνει στασίδη για στασίδι δεν αφήνει στασίδη για στασίδη για να ενημερώσει πάνω απ' όλα εσένα ρε κοτούτσικο. όχι για κανένα άλλο λόγο για τον ίδιο λόγο βγαίνει συνεχίζει να βγαίνει και ο μπουμπούκος οπότε μεγάλε η ουσία είναι μία και ο μπακλαβάς που δεν τον βλέπουμε πια τον βλέπουμε με το κι γωνία. γονία έχουμε ή δεν έχουμε μνημόνιο όπως και αν λέγεται αυτό που έχουμε η ανεργία και όλα τα άλλα τα βάσανα συνεχίζουν στην την μειωστήν Ήτου μεταξύ οι εταίροι οι συνεταίροι σου ρε παιδί μου που δεν κάνει χωρίς την Ευρώπη Αυτή, αυτοί, αυτοί πως θες να τους λέμε τώρα <Το> Κάπως πρέπει να βρούμε ένα όνομα Εταίροι σου είναι <Το> Έκριναν ότι η δήλωση του Κλάους του Κλάους του Ρέγκλινγκ ότι η Ελλάδα έχει μνημόνιο ήταν επιβεβλημένο για να λεχθεί η αλήθεια Αυτό οι συνεταίροι σου το είπαν Νο, no, no, όχι εμείς η κυβέρνηση λοιπόν έχει μόνο τρεις εβδομάδες Μέχρι τον πέμπτο έλεγχο που θα γίνει Και όσο και αν η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να το μάθει κανείς Έρχεται η Τρόικα Ε, με συγχωρείτε, έρχονται οι θεσμοί για έλεγχο Διότι είπαμε τώρα δεν θα τη λέμε Τρόικα Θα τη λέμε θεσμό, θεσμή Θεσμός ο Πάκης Θεσμός, δεν είναι ο Πάκης θεσμός Ναι ρε βαθού Θεσμός η Τρόικα Θεσμός τα πάντα Τρεις εβδομάδε έχουνε μεγάλε Για να καλύψουν τα προαπαιτούμενα Για τη συμφωνία της ολοκλήρωσης Του πέμπτου ελέγχου Κατάλαβες Ή επαρκούς τμήματος Αυτού τελος πάντων Επειδή έρχεται η επαρκου τμηματο αυτου τελος Έρχεται η θεσμή Έρχεται η Ξέρω εγώ πες τους όπως θέλεις πριν, την, πριν ελευθερωθεί η Ελλάδα Και έρθει η Ελπίδα Λοιπόν τη λέγανε τρόικα Τώρα τη λένε θεσμή Δηλαδή με αυτή η ελπίδα πολλά, πολλά λιπαρά έχει ένα. Άρα σε είχε μα ανεβαίνει η χολυστερίνη με αυτή την ελπίδα. Παρακαλώ. <σκεκρινί> Πώ να την πούμε, Πεθερά. Έρχεται η Πεθερά. Ά, ναι. τώρα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σωστά. Ναι, δε καλά δε λέει η Ετρελιακροατή. <κρυνί> <κρυνί> Έρχεται η Πεθερά στο σπίτι <σκεκρινί> να δει αν πλήναμε καλά τα ποτήρια και τα πιάτα. Ά, θα τη λέμε Πεθερά, ρε παιδί <συνί> μου. Δεν θέλω να μη σα τη λέμε θεσμοί. θα τη λέμε Πεθερά. Οπότε λοιπόν μεγάλε Αυτή είναι η πραγματικότητα Όσο και αν τσαμπουνάνε Οι, οι νεόκοποι υποστηριχτέ Τους μεγάλων καναλιών Τώρα μέχρι προχτές ήταν σαμαροβενιζηλικοί Λοιπόν τώρα είναι τσιπρική. Wow. Ναι Άρα είπαμε ανάλογα Πόσο βαραίνει η τσέπη yeah, Τα φράγκα yeah. Οπότε μεγάλε Τι είπε τώρα ο... Έρχεται σε συνέχεια όλων αυτών Έρχεται και ο, ο αφέντης Ο Σόιμπλε και λέει Θα αφήσουμε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει Αν δεν τηρήσει τα όσα Συμφωνήθηκαν Είπε ο Σόιμπλε για μία ακόμη φορά Μας κιάζει Τώρα αν πούμε εμεί τώρα από εδώ Ωραία δεν πάσεις στο διάλο Ρε Σόιμπλε θα θεωρηθούμε Αντιευρωπαϊστές Αυροσκεπτικιστές Ρατσιστές Τι ακριβώ θα, θα θεωρηθούμε τι ακριβώς θα θεωρηθούμε Αλλά ο Σόιμπλε Και όλοι αυτοί Βρήκαν και τα κάνουν Μέχρι πριν Την ονομαζόμενη κρίση Είχαν μια χαρά τους υποτακτικούς Λιμών χρόνια κυβερνήσεις Κάναν ό,τι θέλανε Και την ψευδέστηση Ό,τι δεν δολοφονούν το λαό Με τη λεγόμενη κρίση λοιπόν Βγήκαν ανοιχτά Πολύ απλά να σου πούνε Εδώ είμαστε εμείς οι κατακτητές στα αφεντικά Οπότε α, Φάνηκε και ξεβρακώθηκε το πράγμα Σε όλου του τομεί. Και λέμε εμείς ρε παιδί μου Άρα αν να φωνήσουμε Έμπα ε, στο διάλο και εσύ και η Ευρώπη σου μαζί Δεν θα είμεθα ας πούμε ε, ε, Ευρωπαϊστές έτσι δεν είναι Ενώ ένας οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ Ρε παιδί μου να πω μα, το, Σε παρακαλώ πολύ Του τρέχει η Ευρωπαϊλα απ' τα μπατζάκια Αυτά μας είπε ο Κυρσόιμπλε πάλι αυτό, Αυτός ο τύπος λοιπόν <Και> Μάλλον αυτοί οι τύποι όλοι Κοιμούνται και ξυπνάνε με την Ελλάδα Είπαμε ασχολούνται με την τελεία Του οικονομικού αποτελέσματος Όχι μόνο της Ευρώπης Του πλανήτη Μια τελεία είναι έτσι Επειδή όμως από αυτή την τελεία Κονομάνε χοντρά πολλά κοράκια Μεταξύ των οποίων και κράτη Όπως η Γερμανία όπως η Αυστρία Χοντρά λεφτά να πούμε Ορίστε, παρακαλώ. Σωστά. Ε, Σωστά. <laughs> Σωστά. Μπράβο ρε τηλεακροατή μου το έκανες πολύ απλό το θέμα. Ξυπνάει λοιπόν ο Κιρσόιμπλε το πρωί και βα... ξηκώνεται να πούμε, βάζει το τρίτο στο καροτσάκι και πάει στο μαγαζάκι του. Ποιο είναι το μαγαζάκι του αυτή τη στιγμή όπου να δει το κονομάει χοντρά η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν ασχολούνται κάθε μέρα με την Ελλάδα. Κοιτάει και τους υπαλλήλους εκεί μέσα Πώς λέγονται ξέρω εγώ Τσίπρας, Σαμαράς, λοιπόν παιδιά τους λέει εδώ τελειώνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας τα τάλατο. Γι' αυτό λοιπόν ασχολούνται, χοντροκονομάνε δισεκατομμύρια. Εκτός από διεθνή κοράκια, όπως και αν λέγονται αυτά, αυτές οι αγορές ρε παιδί μου, ξέρεις αυτές που δεν έχουν όνομα, χοντροκονομάει και η Γερμανία και η Αυστρία. Θα θυμόσαστε εξάλλου πριν δύο χρόνια την δήλωση της αυστριακή. Υπουργού Εξωτερικών τη κυρία Μια ξανθομούρα που πήγε το μυαλό σα, Λοιπόν, που είπε ότι φέτο από την Ελλάδα οικονομήσαμε 80 δι. Το είχε δηλώσει πριν 1,5 ε, χρόνο. Ε, μπορεί να το ξεχάσω, θα το έλεγα. το θυμίζω εγώ. Οπότε λοιπόν, σαν τον ξέρει εκείνο το να πούμε τον αμεσαλό μου, το. ξυπνάει το πρωί ο Σόιμπλε και πάει στο μαγαζάκι. Τσάκα, ανοίγει. Τι οικονομήσαμε σήμερα, μόλις δεν πάει καλά η ιστορία Παίρνει τηλέφωνο να μούμε ή φωνάζει τον υπάλληλο Είπαμε όπω και αν λέγεται αυτό Τσίπρας, Βαρουφάκης, Απαροβενιζέλος Και του λέει μεγάλε, κανόνισε εδώ πρέπει να εισπράξουμε Αυτή είναι η πραγματικότητα Γι' αυτό ασχολούνται μαζί μας Και βέβαια υπάρχουν και οι Αυτοί που δουλεύουν Τζάπα, εντελώς Σαν σε σκλαβοπάζαρο Για τον κάθε σόιμπλε και υπάρχουν και αυτοί που τους πετάνε από το καράβι Διότι δεν, δεν υπάρχει δουλειά για να δουλέψουν Some Τους πετάνε απ' το καράβι Άλλοι πηδάνε από μόνοι τους Λέγε με αυτοκτονημένοι hey, Δεν αντέχουνε Το πραγματικότητα λοιπόν που καλείται να αντιμετωπίσει η αριστερή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Πρέπει κάποια στιγμή να τη δει Διότι η πραγματικότητα δεν είναι ε, το lifestyle και το wow του βαρουφάκη. Πραγματικότητα είναι ο άνεργος Ο άνεργος Ο οποίο δεν έχει ύπνο Το παιδί του Η ασφάλεια στα ημιδημόσια νοσοκομεία Τα οποία θα γίνουν σε λίγο Η έλλειψη φαρμάκων Το βάσανο που τραβάει κάθε κατηγορία ασθενούς Μα καρκινοπαθή είναι Μα νευροπαθείς είναι Αυτή είναι η πραγματικότητα Ας τα τα άλλα τώρα να πούμε Κάντε κάτι για να αντιμετωπίσετε Μία έστω το 5% της πραγματικότητας Σε έναν τομέα Εντάξει, δεν μιλάμε για την παιδεία, ας την παιδεία, ούτε πρόκειται να κάνετε τίποτα. Για την υγεία, α πούμε. Yeah. Για την υγεία. το τώρα για την, για την ανεργία, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα, διότι δεν μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί να βρουν δουλειά 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Yeah. Για την ε, υγεία που είναι μπροστά σα. Ορατή και απτή. Κάντε κάτι λοιπόν. Να μην βασανίζονται οι καρκινοπαθεί, να μην βασανίζονται οι νεφροπαθεί, να μπορούν να βρουν φάρμακα οι, οι άνθρωποι. Ορίστε, παρακαλώ. Σου βάλω πίμα <μμυκλή> Το αέναον χτύπαγε το εδίο <μυκλή> Άσε ρε Άσε ρε λαγιά <μυκλή> Αγανάχτης ο τηλεακροατής Είχα μια ελπίδα να τρώω μου λέει Μου την αφαίρεσες Ρε ατηλεκροατή Πρόσεχε σου λέω γιατί την πάτησα Ξέρεις τι λιπαρά έχει αυτή η ελπίδα Θα σ' ανέβει η χολυστερίνη χίλια Και άντε μετά να βρεις φάρμακα αντιχολυστερινικά πως τα λένε και είναι και πανάκριβα οπότε μανάγια μεγάλε μην ε, πως το λένε κολοτρίβεσαι α στην ελπίδα σου λέω καλύτερα θα έκανα ζαρσαφατικό έγινα οπότε κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο με Ελληνόπουλο θέλουμε δεν θέλουμε λοιπόν θα πρέπει να βλέπουμε τη θεατρική παράσταση η οποία εξελίσσεται για μία ακόμη φορά μας με αριστερό πρόσημο αλλά την πραγματικότητα θα γυρίσει να τη δει κανένας. Ερώτημα βάζουμε. Θα γυρίσει να δει κανένας την πραγματικότητα. I know. Η παράταση λοιπόν ας πούμε αυτής της δανειακής σύμβασης. Πώς αλλιώς να την πούμε ρε παιδί μου. Η παράταση του κουρκομπινίου λοιπόν, να, για να συνονοούμαστε. Θα πάει στη βουλή. Όχι για να την ψηφίσουν. Πρόσεξε. Αλλά για να συζητηθεί. Θα το κουβεντιάσουν μεταξύ τους, τι άλλο να κάνουν να περάσει και η ώρα και να, να... δικαιολογήσουν και τη σωτηρία για την οποία ενδιαφέρονται, τη σωτηρία μας Θα κουβεντιάσουνε γιατί ο Πρωθυπουργό μας, κύριος Τσίπρας, δεν θεωρεί σημαντικό πράγμα την παράταση Αφού είναι προέκταση της προηγούμενης δανειακή σύμβασης στο τετράγωνο εις την Ιωστήν του Απήρου Με κατάλαβε τώρα μεγάλη θα μιλάμε με ασάφια ρε παιδί μου Μόνο έτσι μπορούμε να κατανοηθούμε <laughs> <laughs> Να συνονοηθούμε μεταξύ μας Εμείς οι αριστεροί Τύπου βαρουφάκινα oh, <laughs> Δηλαδή μεγάλε Πρόσεξε Είναι παράταση του Μνημονίου 2 Που υπερψηφίστηκε στη Βουλή Αλλά δεν θα το φέρουν για, για ψήφιση Επειδή ε, ε, ε, ε, Είναι τώρα πια ε, Προέκταση Δεν είναι παράταση Και ο Ρίε, το Βενιζέλος και ο Βορίδε και οι άλλοι, φέρτε το παιδιά, θα το ψηφίσουμε. Φέρτε το, του πήραν στο ψηλό, σου λέω. Γεγονό πάντω είναι μεγάλο ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να καταβάλει κάποιε προσπάθειε να μα καταλάβει. Να μα καταλάβει, ναι, διότι ε, πρέπει να ακολουθήσουμε και εμεί το ρεύμα τη εποχή. Να λέμε ασάφιες Α πούμε, να πάρουμε ένα πείμα το, το αένεων που το οποίο χτύπαγε τάκ-τακ στο διηναικέ. Και ο άντρας γράφεται με θήτα κεφαλαίο Και η γυναίκα με ωμέγα Κουράκης, ποιητής Κυρία μου και κυρία μου Είχαμε λοιπόν, προσέξτε τώρα Είχαμε μεγάλου πολιτικού τύπου Μπουμπούκου Και κυρίας, πώ τη λένε, βουλτέψεως η οποία, ε, Ο πολιτικός τους λόγους, ε, λόγος έφτασε στο σημείο να μας πει Ότι κανονίστε να έχετε χαρτιά υγείας Γιατί αν ε, Βγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορείτε ούτε να χέσετε Έτσι μας λέγανε Εκτός στις καταστροφές που θα παθέναμε. Ε τώρα λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Έχουμε ένα νέο σκιάχτη Στο παιχνίδι. Τον κύριο Βαρουφάκη Ο οποίος τώρα μας λέει Ότι αν φύγουμε από το ευρώ Θα γυρίσουμε στην νεολυθική εποχή Ευχή μας είναι κύριε Παρουφάκη Μπαρουφάκη Να γυρίσουμε στην νεολυθική εποχή Όπου Κυκλοφόραγαν οι άντρε και με κανένα ρόπαλο στην τσέπη. Μπα και σου ανοίξουμε κανένα κεφάλι και συνέρθει η κοινωνία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, λοιπόν, μα απειλεί λοιπόν και ο Βαρουφάκη. Με το ευρώ. Δεν γίνεται χωρί το ευρώ, είναι μεγάλε. Δεν υπάρχει ανάσα χωρί το ευρώ. Χεστήκαμε αν δεν θα έχουμε πιστοτικό γεγονό το Μάρτιο, προσωπικά κύριε Βαρουφάκη μου. Οπότε λοιπόν θα γυρίσαμε, λέει ο κύριο Βαρουφάκη, στη νεοελυθ... νεολυθική εποχή. Ωραία, στην παλαιολιθική θα σε γυρίσω, σου λέω. Ορίστε. Ναι ναι, ναι. Ναι. Ναι. ναι, ναι, μπράβο, ναι, σωστά. Πολύ, είπε στη μεγάλη κουβέντα τη τηλεέκα, Ακροατήμου τα πληρωμένα ανδρίκελα τύπου Βαρουφάκη θεωρούν το να μην χρωστάς πισωγύρισμα στην νεολυθική εποχή <Τι> διότι πολύ σωστά παρατήρησες ότι πριν το Μάστριχ είχαμε 31 δις ε, χρέος και πριν μπούμε στο ευρώ 70 <Τι> λοιπόν οπότε τα αμολιμένα από το κόλπο στο διεθνές σύστημα ανθρωπάκια τύπου Βαρουφάκη πρέπει να σε Περισσότερο μέσα στο χρέο. Οπότε μεγάλε Λοιπόν Μας διαβεβαίωσε ο Βαρουφάκη Και τώρα πρέπει να κοιμόσαστε ήσυχοι 1,5 εκατομμύρια άνεργοι ασθενεί οι οποίοι δεν έχετε φάρμακα Παιδιά τα οποία που στα σχολεία Ότι Δεν θα έχουμε πιστοτικό γεγονός Ούτε το Μάρθιο Φαλαμακίστε τον Οπότε αν είχαμε πιστοτικό γεγονός Θα γυρίζαμε στην νεοελιθική εποχή Κατάλαβες, Μεγάλε. Αυτά κάνουν τα αμολυμμένα, τοποθετημένα ανθρωπάκια του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Λοιπόν, να σκιάζουν τον κόσμο, μα με δεξιό, μα με αριστερό πρόσημο. Παρακαλώ. Χωρίστε. Ναι. Yeah. Yeah. Παρσολά, άτζεβου, καθώς... Τα διάβασε στο μπλεκ Έλα Λοιπόν μου λέει εδώ μια φίλη τηλεακροάτρια Ότι ο κύριος Βαρουφάκης δεν μπορεί να γνωρίζει τα στοιχεία αυτά Ούτε να ξέρει τι γινόταν <Τι> στην Ελλάδα Εκείνες τις εποχές Διότι ο άνθρωπος αποσίαζε Ζούσε στο εξωτερικό Έπαιρνε τον μπλεκ Πώς το λέγανε με σχόλη του Ταρζάν, το μικρό καουμπόι, το μικρό ήρωα, καλά μικρός η είναι παλιότερο oh. Κυρία μου και κυρία μου να μείνουμε στο ζουμί Μάμε αριστερό, μάμε δεξιό, μάμε σοσιαλιστικό, μανδύα και πρόσημο Με οποιαδήποτε μάσκα λοιπόν, τα τοποθετημένα σε κυβερνήσεις ανθρωπάρια τύπου βαρουφάκι Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουν ένα και μόνο σκοπό ένα και μόνο σκοπό με δυσυπόστατο έτσι Να εξυπηρετούν τα φαιδικά τους τα οποία ονομάνε Και να σκιάζουν τους υπο... αυτούς που υποτίθεται ότι είναι δημοκράτες Και το ψηφίσαν και τα λιμπάν και τα λιμπάν Διότι κύριε Μπαρουφάκη μου Δεν ξέρω πώς εννοεί εσύ την νεολυθική εποχή Αλλά πολύ σωστά παραφήρεις ο φίλος τηλεακροατής yeah. Νεολυθική εποχή είναι το να μην χρωστάει κάποιο. Δηλαδή δεν υπάρχει ζωή χωρίς δανικά, <μμι> καμία <μμι> <μμι> και δανικά από τα αφεντικά σου για να κονομάνε. <μμι> αν είναι άλλη η πραγματικότητα παρακαλούμε ένα αριστερό και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ να μας πάει να μας πει «Όχι, έχεις άδικο». <μμι> παρακαλούμε <μι> πολύ δηλαδή. Παντός κυρία μου και κυρία μου, χθες η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι αν και δεν ζούμε στην εποχή όπως φοβήθηκε ο κύριος Μπαρουφάκης το 23% του πληθυσμού είναι χαρακτηρισμένοι ως το Χ το 23% του πληθυσμού Χ <Τι> είμαστε στο ευρώ στο σκληρό νόμισμα ρε, είμαστε στο... στο Θεό, στη λατρεία μας <Τι> Γι' αυτό λοιπόν η καλή αριστερή κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο και 300.000 άτομα θα παίρνουν κουπόνι Βεβαίω, αυτές είναι αριστεροί, είναι αριστεροί, είναι η ιδεολογία αριστερών αυτή Με το κουπόνι λοιπόν η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα τονωθεί η τοπική αγορά Ακούστε τώρα Θα του δίνει κουπόνι ταλονού ας πούμε στην Άρτα, στην Κοζάνη Να πηγαίνει να παίρνει 20 ευρώ τρόφιμα Ξέρω εγώ μια φορά το μήνα πως το δίνει Και θα τονωθεί η αγορά Ακούστε μυαλά που χαράζουν το μέλλον, το μέλλον σου Άστο το μέλλον του 1,5 εκατομμύριο ανέργων Οπότε λοιπόν με το κουπόνι θα τονωθεί η τοπική αγορά και επίσης 30.000 πτωχοί, ναι, θα πάρουν επίδομα ενικίου, ναι, Α, στα ύψη οικοδομή πάλι, παρακαλώ. Όχι ρε τώρα, δε σύζομαι. Μπιάφρα, είχαν και την αξιοπρέπειά τους μεγάλε. Εδώ δεν έχουμε ούτε αξιοπρέπεια. Οπότε μεγάλε, ελάτε όλοι μαζί διότι 30.000 πτωχοί θα πάρουν επίδομα ενοικίου και θα επανασυνδεθεί το ρεύμα σε όλες τις κύριες κατοικίε δωρεάν. Με 300 κιλοβατόρε το χρόνο. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί... Να αναφωνήσουμε με την κραυγή της νέας εποχής. Την Βαρουφάκιο. Ωουάου! Τι κινήσεις είναι αυτές. Το ερώτημα φίλε μου... Και φίλοι μου... Είναι εάν πραγματικά δηλαδή... Υπάρχουν αριστεροί άνθρωποι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ... Έτσι... Που συμφωνούν με αυτά τα πράγματα. Που συμφωνούν με αυτόν τον βαφκαλισμό, Με αυτή τη διαχείριση ανθρώπινων ψυχών από υποτιθέμενους αριστερούς που κύριο μέλημά τους θα έπρεπε να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και η δουλειά. Αυτά είναι κινήσεις αριστερών, είναι σκέψεις αριστερών. Για να καταλάβουμε και εμείς, γιατί σωστή ή λάθος, είχαμε άλλη αντίληψη για την αριστερά. Για τέτοιες αντιλήψει, ξέρω εγώ, είχαν οι άνοι φασίστες να πούμε ναι εντάξει οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παραπέρα από την εξουσία και από το να επιβάλλουν αυτό που θέλουν το ερώτημα λοιπόν είναι ότι εδώ πέρα ο φασισμός ενεδίθει έναν μανδύ αριστερό και μας λέει βλακίες διότι για βλακίες αυτά είναι βλακίες για βλακίες πρόκειται είναι δυνατόν είναι δυνατόν αυτό το θέμα να το παρουσιάζεις και να επέρασε για αυτό το θέμα αντί να κοκκινίζεις άνθρωπος που υποτίθεται ότι έχει στο μυαλό σου αριστερή ιδεολογία γενικά αριστερόστροφος Είναι δυνατόν Τι έχουμε λοιπόν να συνεχίσουμε κυρία μου και κυριέ μου για να κλείσουν τα ελλείμματα που θα δημιουργηθούν από τους νόμους αλληλεγγύης είπαμε ναι το τάισμα των φτωχών είναι η νόμια ελληλεγγύη, στο ρεύμα και όλα αυτά. Πρέπει να πάρει λεφτά από τον ίδιο το λαό η κυβέρνηση. Από πού να τα πάρει. Από τις μεγαλοστομίες του Βαρουφάκη ότι θα πληρώσουν οι πλούσιοι και τις κυρίας Βαλαφάνη. Πρέπει να πάρει από τον ίδιο το λαό. Είναι όπως οι ΔΕΗ ρε παιδί μου. Κατάλαβες όπως οι ΔΕΗ. Σου δίνει ρυθμισμένε χρεώσεις για να πάρουν λέει ρεύμα ή, ή μη Οπότε και στους αδύναντους βάζει ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Διαβάστε λοιπόν στον τοίχο ένα ωραίο ρεπορταζάκι το ευτυχώς που δεν έχουμε μνημόνιο. Κατάλαβες? Διότι, μεγάλε, από τη μια δίνουν κουπόνι φαγητού σε 300.000 οικογένειες δείχνοντας πόσο αλληλέγγυα κυβέρνηση είναι και από την άλλη κλέβουν, προσέξτε, από αγρότες, ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία. Διαβάστε το να δείτε τεκμηριωμένα ότι 300 εκατομμύρια ευρώ που περίμεναν οι αγρότες από ευρωπαϊκά προγράμματα Να τα ξεχάσουν Τα οδηγούν τα χρήματα σε χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους Αγρότη, εργάτη και φοιτητή Χωρίστε Χωρίστε εντάξει Να μεταφέρω την αισιοδοξία να μεταφέρω την αισιοδοξία σου Να χαρεί <laughs> Έλα, για. Yeah. Με έτσι μου λέει Μας φίλος τηλεκροατής Μετά από 20-30 χρόνια θα τα επιστρέψουν στον κόσμο Προσωρινά τα παίρνουνε. Ναι, γεγονός πάντως είναι Αγρότες μου κα, ε, ε, ε, Κουνήστε μαντήλι Στο 300 εκατομμύρια που περιμένατε Από ευρωπαϊκά προγράμματα Λοιπόν Και Μπείτε σα, λέω, διαβάστε το αναλυτικά τώρα. Να μην σα το διαβάζω εγώ στον τοίχο με τίτλο Ευτυχώ που δεν έχουμε μνημόνιο. Οπότε, το ερ, α πούμε για τα νοσοκομεία. Ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, το συνεχίζουν τούτι εδώ. Λοιπόν, και το πάνε για διάλυση όλο. Λοιπόν, <κυρίζει> <κυρίζει> με συγχωρείτε. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο εκτέλεση του νέου προπολογισμού, του Υπουργείο Οικονομικών έβαλε κόφτη στι τρέχουσε δαπάνε. Παρακαλώ. Τώρα έχουμε κουλοχέρδε. <laughs> <laughs> Έλα, για. Αμάντε τη λέει Ακροατή. Ωραία, oh, μου. Δεν λέω κακέ κουβέντε, δεν θα πω. 51% λοιπόν πρόσεξε να κοπούν δαπάνε από τα νοσοκομεία για να ξεκονομηθούν 50 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε λοιπόν οι μεγάλε ασθενεί, άμα πηγαίνει στο νοσοκομείο, θα παίρνει μαζί σου ορού, χαρτιά υγεία, λοιπόν μπαμπάκια, μπιταντζίν, πάρε και ένα γιατρό καλού κακού. Έτσι θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. <Τι> Προσέξτε, τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας καλούν τι διοικήσεις των νοσοκομείων να καλύψουν όλες τις ανάγκες του για το Μάρτιο Μισθοδοσίες, αγορές, αγαθών και υπηρεσιών με το 49% των πιστώσεων που τους χορηγήθηκε το Φεβρουάριο ή τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτου. Καταλαβαίνει. Μεγάλε, πάνε λοιπόν και τα νοσοκομεία. Γι' αυτό σας λέω, μπείτε και διαβάστε το αυτό. Το ευτυχώ που δεν έχουμε μνημόνιο. Στα ταμεία τι γίνεται, τα ίδια με κοινή υπουργική απόφαση Μαρδάλα Φαζάνη η οποία αφορούσε τις επιδοτήσεις των αγροτών προσέξτε έβαλαν μια απίστευτη παράγραφο, τι λέει, το δημόσιο υποχρεώνει τους κρατικούς φορείς να βάζουν σε λογαριασμό τη ε, ΤΦΕ κάθε ευρώ που περισέβει μετά τις πληρωμές υποχρεώσεων σε δικαιούχους Δηλαδή συνταξιούχους, επιδοτούμενους και τα λυμπάν και τα και τα <Λίλυκο> Θα βάζουν στο λογαριασμό της τράπεζας της Ελλάδας κάθε ευρώ που περισσεύει μετά τις πληρωμές των υποχρεώσεων <Λίλυκο> Καταλαβαίνεις μεγάλε Πάνε και τα ταμεία Χωρίστε Δεν δευτεί Καλά Καλά εντάξει Θα βγούν στην τηλεόραση να τα πούνε Θα βγούν Να τα πούν στην τηλεόραση Θα τα πούνε με ναι Μπράβο μπράβο Πολύ σωστά παρατηρεί ο φίλος Γνωρίζουν αυτοί οι υπουργοί Ότι αυτή τη στιγμή ένα άπορο για τον οποίο κόπτεται παίρνει φάρμακα από το, νοσοκομείο, από το φαρμακείο νοσοκομείου, στα οποία φαρμακεία των νοσοκομείων δεν υπάρχει σάλιο, δεν υπάρχει ούτε κουτί για δείγμα. Όχι, ρε παιδί μου. Θα βγουν, ρε παιδί μου, σε ένα δικό του δημοσιογράφο που είναι τώρα, τώρα του συστήματο, να πούμε του συστήματο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα πούνε με κάποια ασάφεια. Κατάλαβε, αυτό δεν είναι νεολυθική εποχή που ζούμε. Λοιπόν, θα το ξαναπούμε. Το λέγαμε και παλιότερα. Είναι. Δυο όχθες στην Ελλάδα <Ρι> Απ' τη μία είναι ο στρατός τους Και αυτοί μάδεξοι λέγονται μαρίστερι Μάσα βερομενιζέλη Μάτσι τσίπρο, ε, προκαμένοι <Ρι> Λοιπόν, απ' τη μία όχθη είναι αυτοί Και ο βολεμένος στρατός τους Και απ' την άλλη μια μερίδα λαού Η οποία συνεχίζει να σφάζεται Συνεχίζει να κατακρεουργείται Συνεχίζει να κατακρεουργείται Και το δυστύχημα είναι Αν μη τι άλλο Απ' αυτή την αριστερή κυβέρνηση δεν θα περιμέναμε μία ε, συ, Κουβέντα συμπάθεια, Λέξη συμπάθεια. Θα περιμέναμε να το δείξει το πρόβλημα Και όχι να κάνει ε, Κουκουλώματα τύπου Επιδόματα ανεργίας Επιδόματα φτώχειας Και σύτιση Και τζάπα ρεύμα Αυτά είναι χαζαπλάστ Παρακαλώ Περι, Περικαλώ Θα δούμε, θα δούμε μόνο τι θα κάνουμε Θα πρέπει να πληρώσω Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Χαίρετε Κοίταξε ένας φίλος τηλεκροατής Εδώ βάζει τα νούμερα κάτω Απ' τη μία ο Βαροφάκης μας λέει το 23% του πληθυσμού του είναι πτωχή Το λογαριασμός είναι ξέρω εγώ 2-2,5 εκατομμύρια ποσοτό βγάλω τηλεκροατής Απ' την άλλη δίνει κουπόνι σε 300.000 πτωχούς Οπότε τι θα κάνουν οι υπόλοιποι Γνώμη μου, τι, τι θα κάνουν ή τι να κάνουν. Να του φάνε το λαρίγκι, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ένα λαρίγκι το οποίο, αν του το είχαν φάει εδώ και πολύ καιρό, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Διότι γι' αυτό τα κάνουν, τα λέμε, ξαναλέμε, τα ξανα... δεν λυπονται κανέναν, απλά είχ, είχαν πλησιάσει πολύ τα δόντια με την προηγούμενη κατάσταση στο λαρίγκι των Σαμαροβενιζέλων. Των υπο, υποτακτικών Σαμαροβενιζέλων, οι οποίοι αν του είδε βγάλουν φωνή τώρα και λένε και του δουλεύουν του αριστερού. Λοιπόν, ήρωε θα γίνουν κι αυτοί στο τέλο, μην το ξεχνά. Λοιπόν, αυτό και άλλαξε η κατάσταση. Ήρθε το ανάχωμα θα δούμε πόσο θα κρατήσει, πόσο θα αντέξουν τα δόντια μακριά από το λαρίκι τη καινούργια κατάσταση. Η πραγματικότητα λοιπόν θα τη δείξει κανένα. Διότι η πραγματικότητα είναι άλλη. Δεν είναι τα πασαλήματα που κάνετε και οι εμφανίσει σα στην τηλεοπτική δημοκρατία. Είναι άλλη η πραγματικότητα. Όπω θέλει, όπω. Και αν θέλεις να τη βαφτίσεις εσύ, είναι μία. Οπότε, όπως είπαμε, λιμόν μεγάλε, ρίξε μια ματιά στον τοίχο εκεί, να δεις ότι από τα ελλείμματα που θα δημιουργηθούν, από τους νόμους αλληλεγγύης, θα τα, πληρώσει, θα τα πληρώσουν άλλα κομμάτια του λαού, όπως είπαμε, οι αγρότες, οι ασθενείς. Γενικά, ο λαό. Πάντως, η μοναδική που δεν πρόκειται να πληρώσουν σε αυτή τη χώρα, είναι αυτοί για του οποίου. Ε, ο Ρίεται, ο βαρουφάκη, η Βαλαβάνη και ο Τσίπρας Η πλούσιοι Και η Κεφάλαιο και, και όλα αυτά Όλες αυτέ φεσεί παραλά πίπες. Κυρία μου και κυρία μου Στην Ελλάδα αναποκατεβαίνουν κυβερνήσεις Στην εξουσία Αλλά η χώρα παραμένει πρώτη σε ανεργία Όπως το ακούς Το ευρωβαρόμετρο μας έδωσε πάλι 26% Η πραγματικότητα Δεν είναι 26% Είναι μεγάλη διότι στην ανεργία αυτή δεν προσμετρώνται Άνθρωποι οι οποίοι Κλείνουν τις δουλειές τους συνεχίζουν να κλείνουν τις δουλειές τους Καθημερινά Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μαύρη εργασία Για 20 ευρώ την εβδομάδα όπως τα ακούτε Είναι άνεργοι ουσιαστικά Οπότε το 26% Ανεβάστε το Κατάλαβες Αν αυτό αυτό δεν είναι νεολυθική, νεολυθική εποχή Διότι ο Βαρουφάκη. Βολεμένος όν χρόνια και χρόνια Τοποθετημένος τώρα σε μια κυβέρνηση Με αξιώματα Ονομάζει νεολυθική εποχή Αυτά τα οποία συμφέρουν τα αφεντικά του Εδώ ο άνεργος Δεν ζει απλά στην νεολυθική εποχή Ο άνεργος Που έχουν πρόβλημα Ζει σε μια εποχή Σκλαβιάς Διότι τουλάχιστον στην νεολυθική εποχή δεν υπήρχαν σκλάβοι Εντάλαβες Κυριάννη μου Με ένα για στις άλλες τις μπαρούφες τώρα. Και τα δημοσιονομικά και τα έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 26% δίνει το βαρόμετρο. Αυτό δεν είναι νεολυθική εποχή. Για αυτούς που υπομένουν την βάσανο της ανεργίας. Την αβεβαιότητα του αύριο. Την αγωνία της επιβίωσης. Αυτό δεν είναι. Τι είναι νεολυθική εποχή λοιπόν. Για σας, τους οι οποίοι... Θα ανοίξετε τις σαμπάνια σας, θα πάτε στις εκθέσεις σας, θα χορέψετε στα καπηλιά σας. Τι είναι νεολυθυκή εποχή. Λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας κυρία μου και κυρία μου ανακοίνωσε την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων προσέξτε τώρα και οι εργοδότες καλούν μαζικά τους εργαζόμενους Πιέζοντά του να υπογράψουν νέες ατομικές συμβάσει με μειωμένο ωράριο και χωρίς πληρωμένες υπηρεσίες και Σαββατοκύριακα. Κατάλαβες μεγάλη. Οι συμβάσει αυτές δεν έχουν ημερομηνία λήξης και έτσι όταν ψηφιστούν οι συλλογικές συμβάσει, οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να, καλύπτουν, να καλυφθούν να με από το νέο νόμο. Οπότε και σε περίπτωση απόλυσης να μην πάρουν αποζημίωση εσείς πιστεύατε ποτέ ότι θα λειτουργήσουν υπέρ του εργαζόμενου κανένας, υπέρ του λαού, διότι οι μνημονιακοί νόμοι λένε αυτά, τους κατήργησε. Έχεις καταργήσει τους 500 μνημονιακούς νόμους και τα περί, τις περίπου 7.000 τροπολογίες για να συνεχίσεις με την ελπίδα και την αξιοπρέπεια. Φυσικά όχι. Οπότε ο παρακαλώ, καλώς τον καλημέρα. Να είστε καλά φίλες, να είστε καλά Ζουν τον όνειρό τους, μου λέει ένας φίλος εδώ Βόλτα από κανάλι σε κανάλι Επαφή με την πραγματικότητα μηδέν Και θα δούμε και χειρότερα Σίγουρα θα δούμε και χειρότερα Την πραγματικότητα αυτή λοιπόν Τη βόμβα σε μιστούς και εργασιακά Έτσι Η οποία ε, ξεκινάει Πρέπει να, να, να, να την προβάλλουν αφήστε τώρα τα τραλήμια στις τηλεόράσει. οπότε οι εταιρείε. έτσι για να προλάβουν τις συλλογικές συμβάσεις αυτές και όλα αυτά τα οποία αυτά τα πασαλήματα τα οποία κάνει η αριστερή κυβέρνηση να κόπτεται για σένα πιέζουν αυτούς που ήδη έχουν α, αυτούς που νομίζουν πάντων, που υποτίθεται ότι έχουν δουλειά με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους να υπογράψουν ατομικέ συμβάσεις Είναι ελευθερία αυτό Είναι δικαίωμα στην εργασία αυτό Είναι δημοκρατία αυτό Τι ακριβώς είναι αυτό Ρωτάμε έναν της αριστερής διακυβέρνησης Να μας απαντήσει Μπορεί Παρακαλώ Μου λέει: Εδώ ένα φίλο τηλεακράτη θα δει τι θα γίνει με την καινούρια φορολογία στι βιοτεχνίε και αυτά. Ποιε βιοτεχνίε. Και ο κύριο Βαρουφάκη έκανε ουάου χθε λέει: Όταν του ότι 1800 ευρώ πήραν αύξηση στη ΓενόπεδεΗ, ή έδωσε η ΓενόπεδεΗ. Επειδή έτσι σου γούστα, έκανε ουάου. Τι ουάου να κάνει, ρε μεγάλη Όσα ουάου και να κάνει, το δυστύχημα είναι ένα. Ότι η χώρα κυβερνιέται από το τηλεοπτικό γυαλί με τοποθετημένου τύπου σαν εσένα. Κατάλαβε και ο καθής Από μόνος του θα το ξαναπούμε Είναι θέμα επιβίωσης Δεν υπάρχει τίποτα γύρω Τίποτα απολύτως ε, Εντάξει επιβιώνουν λέμε κάποιοι σκεφτοί Οι οποίοι χώνονται σε κόμματα και τέτοια Αλλά όταν άμα θέλεις να διατηρήσεις Την αξιοπρέπειά σου Είσαι μόνος σου μεγάλε τέλος Είσαι μόνος σου πάρ' το χαμπάρι Πάρ' το χαμπάρι Διαβάστε το το αρθράκι Το έχουμε και στον τοίχο εκεί Στοντίχ Όπου βλέπετε και ρεπορτάζ και άρθρα Λοιπόν και την προσπάθεια την οποία κάνουμε Κυρία μου και κυρία μου Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ Δώστε λίγη σημασία Για συγκρότηση εγκληματική οργάνωσης Κατηγορούνται 21, ε, 21 κάτοικοι της Χαλκιδικής Για τον εμπρισμό Αν θυμόσαστε τότε στις εγκαταστάσεις της Ελντοράντο Στις σκουριές μιλάμε πάνω έτσι Επίσης, 29 κάτοικοι κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για πράξεις σε βαθμό κακουργήματος για τις διαδηλώσεις που έγιναν εναντίον της Ελτοράντο και της αστυνομίας στις περιοχες Λάκος Λάκκος-Καρατζά Μεγάλη Παναγία και στην ευρύτερη περιοχή της Ιερησσού λοιπόν, Αυτά λοιπόν αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σταμπαριστεί από τους ρουφιάνους εκεί από το, που αγωνίζονται εναντίον της Ελντοράντο αγωνίζονται εναντίον του θανάτου που σπέρνει η Ελντοράντο με το αρσενικό και αυτά στην γη των προγόνων τους για το μέλλον των παιδιών τους και τους κατηγορούν σήμερα για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης 21 κάτοικοι από τους ανθρώπους αυτούς της Χαλκιδικής για συγκρότηση επαναλαμβάνω εγκληματικής οργάνωσης αυτά συμβαίνουν στην αγαστή χώρα που ονομάζεται ακόμη Ελλάδα με κυβέρνηση ε, διακυβέρνηση αριστερή χωρίστε παρακαλώ Πολύ σωστά παρατηρεί μία φίλη τη Ριακροάτρια. Τα έχουν εξισώσει όλα. Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, η οποία δρά εναντίον της Δημοκρατίας κλπ. Εγληματική Εγκληματική οργάνωση και οι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν το μέλλον των παιδιών τους. Όποιος λοιπόν είναι... Τα έχουν εξισώσει όλα. Είπαμε. Ο γεγονός πάντως, είναι ότι ε, το θέμα, από ό,τι φαίνεται... Δεν πρόκειται να λυθεί. Στο τέλος θα κάνουν αυτό που θέλουν τα διεθνή κοράκια και τα διεθνή λαμόγια διότι δεν αρκεί το πρόσημο σε μια, σε μια κυβέρνηση για να δηλώνει αριστερή. Χρειάζονται μυαλό, χρειάζονται αγώνες, χρειάζεται βιολογία, χρειάζεται να σπάσει αυγά, χρειάζονται, χρειάζονται, χρειάζονται. Και με παλαιά πασοκο γαλάζια, στελέχη αριστερός δεν γίνεται. δεν γίνεται, διότι όπως σου γράψαμε και στο Αρθράκι και εσείς οι ίδιοι λάτρης του ευρωκομμουνισμού κάποτε <Τι> λοιπόν να ρίξουμε την, να πολεμήσουμε την εξουσία από μέσα ναι. <Τι> έχετε ξεχάσει τεχνιέντος ή δεν δώσατε σημασία <Τι> ότι ο ευρωκομουνισμός γέννησε τον μπερλουσκονισμό <Τι> το θέμα λοιπόν είναι τι θα γεννήσετε εσείς Παραμένει λοιπόν το ερώτημα Μετά το ΣΥΡΙΖΑ τι; Ένα ωραίο τραγουδάκι θα ακούσουμε παρέα Και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Δεν κανεί στα χρόνια. κίνα τη υπομονή, τη φυλακή στα σίδερα με καταντιζαν. Σήμερα, κανεί δεν με σκέφτεται κανεί. Φυλακή στα σίδερα με καταδίστα σήμερα κανείς να μη με στη φυλακή, τριμάζει την υπόλοιπη ζωή. Μονάχος πάντα σέρνεται κι αμπάρες οδηρεύεται κατάρα όποιος πει στη φυλακή. Τα χωστα σέρνετε και μπαρέσω. Νηδεύετε, Καντάρα. Όποιο πει στη φυλακή. Αυτά κυρίε μου και κύριοι, τέλο για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Πολλές ευχαριστίες για την ακρόαση, για τις ωραίες παρατηρήσεις σα, και ευχές να είσαστε απαξάπαντες πάντοτε πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σα. 5. FM. Στείο.